Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο podcast της πολιτικής καμπάνιας «Υγεία αποκλισμούς. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Ανέστη, που έχει ένα χρόνιο νόσημα. Γεια σου, Ανέστη. Γεια, χαρά. Και τον Μάριο, που πριν από δύο μήνες, τρεις μήνες μάλλον, νόσησε από COVID και μάλιστα νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό. Γεια σας, Μάριε. Γεια σας. Οπότε κάπως θα ξεκινήσει μια κουβέντα... Ε, όπως από τους δύο θέλει να ξεκινήσει εσύ Μάρια θα μπορείς να μας πεις ε, για την εμπειρία σου πώς κόλλησες ε, τι ακολούθησε μετά ε, Ωραία Να σημειώσουμε πριν από αυτό λίγο ότι συμπληρώνοντας το σκεπτικό της πρώτης ε, ηχογράφηση που κάναμε του πρώτου podcast που κάναμε το οποίο εστίασε ε, στις εμπειρίες των εργαζομένων στη βιομηχανία της Υγεία, θέλησαμε να το συμπληρώσουμε αυτό με μια συμπληρωματική ε, συζήτηση και το βίωμα από τη σκοπιά των ασθενών, των υποκειμένων, που σχετίζονται από μια άλλη θέση πάντων, ε, με το σύστημα υγείας. Ε, για να δώσουμε και μια πιο ευρία εικόνα όσο γίνεται και να συνθέσουμε αυτές τις εμπειρίες όσο γίνεται σε μια κατεύθυνση αγώνα. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, λέμε για την COVID φάση ή λέμε του ανέστη. Πάμε στην COVID φάση. Πάμε στην COVID. Εγώ νόσησα γιατί δουλεύω με το γιατί από ένα σημείο και μετά, επειδή αυτό το πράγμα, όταν είσαι έξω, συνέχεια και φωτογραφίζει, αυτό το δεν μπορεί να αγγίξει, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να βλέπει φίλου σου, κρατά μια απόσταση, αυτή η παράλογη διαδικασία, σκεφτείτε ένα άνθρωπο που είναι έξω συνέχεια όμω και φωτογραφίζει. Ε? Ε, στο μυαλό σου αρχίζει και λειτουργεί ένα μηχανισμό όπου το εκλογικεύει και το χαλαρώνει. Είναι όπως πας σε μία εμπόλεμη ζώνη, με κάτι πάρα, πάρα πολύ χρονικό διάστημα εκεί που πλέον το φρίκι του πολέμου και γιατί κάνεις λογική και θα κάνεις βλακιά στο τέλος. Ε, κάτω από αυτό το πλαίσιο λοιπόν είχα χαλαρώσει και εγώ στο να προσέχω πάρα πολύ στο... Ε, και κόλλησα, τώρα που κόλλησα δεν ξέρω, κόλισα Το συντοπίσα Κυριακή βράδυ στις ε, 7 Μα... Μαρτίου γιατί ανέβασα πυρετό, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν πάρα πολύ κουρασμένο. Νόμιζα ότι ήταν ε, υπερκόπωση. Γιατί τράβαγα συνέχεια διαδηλώσει με καταστολή κουφοντίνα, αν θυμάστε. Ναι. Πολύ ξύλο και πολύ χημική. Τρώγαμε ξύλο και εμεί από το ρεπόρτερ, γιατί δεν μα γουστάρανε. Ήταν στη λογική του χρυσοκοίδι. Θα πάτε στην ασφαλή και δεν θα φωτογραφίσετε αυτά που δεν θέλουμε εμεί. Με πα περιπτώσει, κάτω από όλο αυτό το πλαίσιο, νόμιζα ότι πάρα πολύ κουρασμένο σε αυτήν την πολύ και καταστολή που βλέπαν και τα μάτια μου και καταστολή που τρώγαμε κι εμεί από το ρεπόρτερ όπου Κυριακή βάζω πυρετό και καθαρά Δευτέρα κάνω μοριακό γιατί είναι θετικό. Ε, η αίσθησή μου με, την, με το που μαθαίνω ότι είμαι θετικός, αν και το ψιλοφανταζόμουν, ε, η πρώτη αίσθηση είναι ένας πανικός και τώρα... Τι κάνω Τι διάλωνε αυτό το πράγμα, ρε πούμε, γιατί το έχουμε δαιμονοποιήσει στο κεφάλι μας. Πάρτε σαν δεδομένο ότι εγώ είχα φωτογραφίσει πέρσι το Μάρτι COVID εντατική στον Ευαγγελισμό ντυμένος ρόμποκο κανονικά έτσι όπως του και είχα δει όλη αυτή τη μάχη και την αγωνία και την προ... προσπάθεια για ανάσα σε αυτού τους τύπους που είναι μέσα στη ΜΕΘ μέσα στην Αντατική. Άρα είχα εικόνα ΜΕΘ γιατί την είχα φωτογραφίσει mm. και λοιπόν βγαίνει όλος αυτός ο πανικός και τώρα λες και τώρα τι γίνεται ρε φίλε είναι η πρώτη λες με τον που το μαθήνεις λες είσαι σεθετικός και τώρα η δεύτερος πανικός είναι να πάρω τηλέφωνο του φίλου. Δηλαδή να πάρω τηλέφωνο Τατιάνα γιατί το Σαββάτο ήμασταν στα Ξάχια μαζί και τραβάγαμε μια απορία κατά τη αστυνομική ε, βία στι πλατείε. Να πάρω τηλέφωνο φίλου που είχαν δει πιο πριν. Τετάρτη είχε φοιτητικό συλλαλητήριο. Ε, παιδιά, έχω κολλήσει COVID. Κάτε και εσεί τα. Θα... δείτε τη διάλογη. Και σε αυτό έχει και μια αγωνία γιατί δεν θε να του κολλήσει. Και θε να μην έχει γίνει και καμία βλακή, έτσι έχω κολλήσει. Αυτή ήταν η αγωνία λοιπόν τη Δευτέρα. Την Τρίτη και κοιμάμε το βράδυ. Την τρίτη λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο να είναι καλά ο Δημήτρης, ετατικολόγος στον Ευαγγελισμό, σε κόβει την και μου λέει δεν πας να κάνεις κάποιες εξετάσεις στον Ευαγγελισμό έτσι να δούμε σε τι φάση είσαι, γιατί έχω πάρει οξύμετρο το μεταξύ και το βάζω το, το, το, το οξυμετρο έδινε έδειχνε 92-93, και λέω μου δείχνει φλακίος το οξύμετρο, μάλιστα δεν θα το βάζω καλά, έτσι όπω πρέχνω το δάχτυλο μες το οξύμετρο, το σπάω Αποκλείται να έχω 92-93 παίρνω. Εγώ πρέπει να έχω 95-96 τώρα. Δηλαδή, σε αυτή την αγωνία του δεν έχω 92-93. Ε, και μου λέει ο Δημήτρη στην Τρίτη: Δεν πάρει να κάνει εξετάσει στον να δει τι φασίσε. Και πάω στον εαυγελισμό οργανωμένο. Με σάκο, αλαξία ρούχα, βουλιαράκι, φορτιστή το κινητό. Κάνω εξετάσει και μου γράφει ο εκεί παθολόγο στα επίγοντα να κάνω τεχνογραφία. Σα το πριν. Mm -hmm. Τα επίγοντα και το αγνολογικό κέντρο το που κάνει τη για COVID είναι το ένα σημείο και το αγνολογικό στην άλλη άκρη του Ευαγγελισμού. Οπότε περνάει σε έναν διάδρομο λοιπόν με έναν κουριτά μπροστά, μια νοσοκόμα αντιμένη αντίστοιχα ρομποκοπ και εγώ στη μέση. Και να φωνάζει ο σεκιουριτά κάτω στην άκρη, κάτω στην άκρη και να κρύβονται στο διάδρομο. Αν ο κόσμος να κρυβόταν. Πιανεύει από τα γραφεία και, και κοίταγε το. Τι ποιο είναι αυτό το λεπρός που παίρναγε. Και το ίδιο φυσικά και στο γύρνα Όλο αυτό το διάδρομο κάτω στην άκρη, τα στην άκρη. το αν θα πρέπει να νοσηλευτώ ή όχι και συναποφασίζει, κατεβαίνει ο Δημήτρης, συναποφασίζει με τον παθολόγο να νοσηλευτώ. Στην κλινική κόβη, στο παθολογικό. 582 δωμάτιο. Κλειστό. Δεν έχει ούτε μπαλκόνια, ούτε δίποτε. πεντάκλινο. Τα κρεβάτια ευτυχώς, ήταν προσφορά. Ε, δεν λέω τώρα το νευεργέτη γιατί <χει> δεν του γουστάρω και. Δεν χρειάζεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε το, αυτό το κομπιουταράκι που σηκώνεται το, η πλατούλα σου, ήταν κυριλέτο κρεβατάκι και ήταν και πεντάκλινο οπότε ήταν και πιο ανθρώπινο ρε, παιδί, το οποίο όμω έκανε ροτέιστο, δηλαδή αδειάζει συνέχεια. Φεύγαν, μπαίνανε καινούργοι, φεύγανε, μπαίνανε καινούργοι. Την τρίτη λοιπόν, εγώ λοιπόν, με μια χαρά. Σηκώνω, περπατάω, κάνω, μιλάω. Μου βάλαν ένα όρο και με μια χαρά. Τετάρτη καταραίουν τα πάντα. Δεδομένου ότι καπνίζω κάπνισα, είμαστε φάση. Εγώ καπνιστή είμαι τώρα, απλά δεν καπνίζω. Έχω να καπνίσω τρει μήνε. Μετά από αυτό. Μετά από αυτό, ναι. Ηταν το. <laughs> να μου πει κόφτω ρε φιλέτα, έτσι βάλε τα, τα σημάκια σου. Φτάνει δηλαδή στο τσιγάρο. Ε, Τετάρτη λοιπόν καταλαβαίνω το ξυγόνα. Δεν έχω καθόλου, δεν λοιπόν, μπορώ να πω ανάσα. Ο γιατρό ο Αλέξανδρος μαζί με την Ήδη που η Ήδη δεν με παρακολουθούσε σαν παθολόγο, ειδικευόμενη, απλά ήταν στα επίγοντα. Με ήξερε από τους χώρου δράσεις, τους πολιτικούς που κινούμε και... και είχε έρθει για να με δει. Θυμάμαι τους δύο γιατρούς, τον Αλέξανδρο που είναι ο επιμελητή, αυτός με παρακολουθούσε, και την Ήδη που προσπάθησε και αυτή να μου ακροαστεί, και οι δυο με τα ακουστικά τα στιθοσκόπια στην πλάτη μου να μου λένε Παρανάσα. Εγώ να μην μπορώ να Παρανάσα. Να με... αυτό να μην Ήδη να λέει του Αλέξανδρου δεν μπορεί, το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι επίση ο Αλέξανδρος μου είχε το οξύμετρο στο δάχτυλο, το κοίταγε κάθε τι και λίγο και ξεφύσαγε και έκανε βόλτες γύρω τον εαυτό του. Μου έχουν βάλει μια μάσκα οξυγόνο που δεν ανεβαίνει ούτε αυτό, ούτε πάλι το οξυγόνο. Με έχουν βάλει μπρούμητα, γιατί μπρούμητα ανοίγουν τα πνευμόνια για πώς να να πάρει καλύτερε ανάσε. Μπα και ανέβει, δεν ανεβαίνει και ευτυχώ, ευτυχώ οι ίδιοι μαζί με τον Αλέξανδρο πήγαν και βρήκαν ένα μηχάνημα οξυγόνου παροχή οξυγόνου που high flow και σου στέλνει τουρμπο οξυγόνο στα πνευμόνια σου, από τη μύτη το παίρνεις και σου στέλνει τουρμπο, δηλαδή σου στέλνει με τρελή πίεση στα οξυγόνα, στα πνευμόνια σου, οπότε με αυτό κατάφερα και βρήκα τα έρμα κουρασμένα πνευμόνια μου, μια χαραμάδα οξυγόνου και ανεβήκανε σιγά σιγά. Και δεν μπήκα στην εντατική, ουσιαστικά η εντατική πέρασε από μπροστά μου και έφυγε. <Και> Όλη αυτή τη μια μέρα στην αγωνία, γιατί τη δεύτερη μέρα είχε σταθεροποιηθεί λίγο το οξυγόνο μου, οπότε ήμουν πιο normal, ήταν η μέρα αγωνία τη ανάσα. Δηλαδή προσπαθούσα να παίρνω ανάσε. Προσπαθούσα να σκέφτομαι, Την έχει δει τη ΜΕΘ. Την ξέρει πω είναι η ΜΕΘ. Ε, δεν θα πάει εκεί μέσα. Θα πάρει ανάσα και θα ανέβουν τα οξυγόνα σου. Μου βάλανε το μονιτοράκι με. Είναι... Οπότε κάθεται και λίγο το γυρνάκα. Μετά ήταν άλλο, η αγωνία του μόνιτορ. Όταν το έχει το μόνιτο, πετάγεσαι μέσα στον ύπνο σου, το γυρνά και λε: Είμαι 97-98 οξυγόνα, κοιμάμαι. Δεδομένου ότι η νύχτα εδώ α... μεταξύ είναι ναι. 12 μπαίνουν νοσοκόμοι να φώτα, 3 το βράδυ μπαίνουν νοσοκόμοι να λάβουν φώτα, 5 το πρωί μπαίνουν νοσοκόμοι να φώτα. Δεν κάνει έναν ύπνο. Κάνει ύπνο με Συν το ύπνο που πετάγεσαι μέσα στον ύπνο και λε: Τώρα αναπνέω, πεθαίνω, τι κάνω. Στην αρχή λοιπόν το μηχάνημα αυτό ήταν στο 100% το χα... Α, Τότε που ήμουν εγώ λοιπόν, η περίοδο ήταν για να καταλάβουν και αυτοί μα ακούνε, ήταν τότε που είχε παίξει και φωτογραφία με τα πάρα πολλά ασθενοφόρα στον Ευαγγελισμού που γινόταν ο πανικός, mm. Που του στέλναν τα δωμάτια στι κλινικέ και δεν είχαν MEF, οπότε ήξερα ότι άμα πρέπει να πάω στη μεθ, πέζει να διασωλωθώ απ' έξω. Στην κλινική και να μην πάω στη MEF. Ε, το είχε στην κορυφή του κύματο. Ναι, ναι, έμεινε και το σενάριο αυτό. Και θα το πω μετά παρακάτω. Διασωλώνω σαν mm. μια μέρα στη κλινική. Και μετά τον πήραν στη ΜΕΘ. Ε, την πρώτη μέρα, λοιπόν, έβλεπα τα οξυγόνα μανεβαίνανε σιγά σιγά. Είχε 25 μηχανήματα όλος ο και αυτά τα 25, τώρα έχουμε περισσότερα, και αυτά τα 25 ποδωρέες. Όταν βγήκα από τον Ευαγγελισμό, από την Παμακάριστο, όταν τέλειωσε αυτή η περιπέτεια, που ήθελα να γράψω κάτι στα social media για να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους, που μπήκα και Google, αλλά τι διάλογο είναι αυτό, Πώ λέγεται αυτό το μηχάνημα που εγώ γλίτωσα. τη ΜΕΘ. Παιδιά κοστίζει 1200 ευρώ. 1300, δεν κοστίζει παραπάνω. Και είχε ο Ευαγγελισμός Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στα Βαλκάνια, 25 αποδωρέ μετά από ένα χρόνο πανδημία. Είναι ξεφτύλα. Τίποτα, ναι. Γιατί αυτά τα μηχανήματα πιθανά κάποιο κόσμο, Όχι όλου, κάποιο κόσμο το γλιτώνει από την Εντρατική. δικιά μου, Δεν πήγα στην Τη δεύτερη ή ημέρα που ήμουν στο 100% το μηχάνημα που μου έστειλε οξυγόνο και πήγε στο 80, σταθεροποιήθηκαν πάλι τα οξυγόνα μου ψηλά. Μετά πήγε στο 60, μετά το βγάλανε το μηχάνημα, μου βάλανε μάσκα οξυγόνου, το είχα το μηχάνημα δίπλα μου συν το monitor. έρχεται ο γιατρός να πάρει το μηχάνημα, το high flow, το κοιτάω το γιατρό, του λέω πού το πα το μηχάνημα, μου το πασαγόρι μου, θα λύσω δωθώ εδώ. Άμα μου σκάσει τραβή τώρα δηλαδή το βρίσκουμε. Σου δίνω 1200 τώρα και το γουλέτο για μένα. Λέει, ξέρω εγώ ρε φίλα, μα τι έχει τραβή το ξαναβρούμε. Το βρήκε ήδη, το βγάζανε από ασθενή. <Κι στυξε> η ήδη γιατρό το βγάζανε από ασθενή και πήγε και τώρα, αυτό είναι δικό μου. Και το πήρε, το έπλαινε γιατί θέλει μια ώρα να το πει και το φέρει. Γύρναγε όλε τι κλινικέ τρέχοντα, θα ψάξει να βρει το μηχάνημα. <Κι στυξε> Όποιο προλάβει. <Κι στυξε> Όποιο <Οπότε στυξε> προλάβει ήταν, είναι. το βρήκε λέει, το βγάζανε και του λέει, αυτό το παίρνω. Το παίρνει ο γιατρός, λοιπόν. Λέω ρε φίλε πας τώρα που το πά τώρα. Αλλά πα περιπτώσει το καταλαβαίνω ότι εφόσον εγώ ήμουν με τη μάσχα οξυγόνο και ήμουν καλά και ανέπνεα. Ακέμητο όμω, ε. δεν μου σηκώναμε το κρεβάτι. Ήμουν ξαπρο... να ξαπλωθεί. μόνο για να κάνω πιπί μου σε ένα δοχείο και ξαναξάπλωτα. Έχασε 7 κιλά, δηλαδή μηδική μάζα σε 10 μέρε. Κάμποση. Και θα, θα σα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Ε... Το παίρνει το μηχάνημα, μετά μου παίρνουν και το, και το monitor. Και μετά ξεκίνησε τράκα. Ο οποίος καθόλου δεν μπαίνει, ήταν δικός μου ή όχι, ρε φίλε έξω οξύμετρο να το. η τράκα του οξίμετρου. Mm. Ναι, γιατί το είχα το monitor το μπροστά μου, το γίναγα. να πάω μια χαρά να Όταν στο πήρα και το monitor, μετά τώρα λες, είμαι καλά, ρε φίλε. Δηλαδή, σου περνάνε πάρα πολλά πράγματα το κεφάλι σου. Το... Ένα αφράδι λοιπόν ώρα, ένας που δεν τίποτα, να βάλει και και παίρνουμε και εκεί. Επικεντρώνουμε τηλέφωνο με ένα σταθερό τηλέφωνο. Παίρνουμε τηλέφωνο, ο παππού τα έχει πετάξει όλα. Και δεν το βλέπουμε, δεν τη βγάζει. Και γίνεται ένα αντίστοιχο από τρει-τέσσερι νοσοκόμου εξειδικευμένου, τρει-τέσσερι γιατρού. Και διασωλυνώνουν το παππού μπροστά μου. Τέσσερι ώρε το βράδυ. Να κοιτά τώρα αυτό το θέαμα. Οι γιατροί να αναρωτιούνται μεταξύ του, Κάνουμε σωστά, Δεν κάνουμε σωστά. Γιατί διασωλύνωση σε εκτό μέθη είναι ένα στοίχημα, δηλαδή. Δεν ξέρεις το αν κάνει κάνεις σωστά ή όχι, μα τα αξιογόνα του είναι στα τάρταρα, πρέπει να το κάνουμε, σωστά το κάνουμε. Και εσύ να το κοιτάς αυτός θα λες, τα πνευμανάγια μου είναι καλά ε. Πώς είναι έναν έκδοτο που ξαναβάζει τα εντός μέσα που λέει και εγώ μια χαρά είμαι. <laughs> ο παππούς είναι παππούς τώρα, εσύ μια χαρά, εσαι αναπνέει. Την άλλη μέρα λοιπόν ένας γιατρός χειρούργος ξέρω ότι ήταν που κάτι προσαρθεί να κάνει του παππού διασωληνωμένος ο παππούς. Και το καταφέρει. Και κάποια στιγμή λοιπόν το καταφέρνει. Μετά από κόμπου και βάσανα, μια ειδικευόμενη μαζί, δύο ώρε παδευόταν, το καταφέρνει. Και λοιπόν, κάνει ναι, ναι. Λέω γιατρέ μου, έτσι πανηγυρίζω εγώ Όταν βάζει άγκολα. <laughs> Έγανε πανηγυρικό τύπος. τύπο. Γιατρό, τώρα που κατάφερε σε ένα παππού να του κάνει κάτι ιατρικό. Και γιατί το λέω αυτό. <coughs> το λέω αυτό γιατί όλοι αυτοί οι τύποι που μπαίναν μέσα στο θάλαμο. Κλειστό θάλαμο COVID. Που για να μπει πρέπει να τη φτιάξει και μετά να ξαναγδυθεί που θες περισσότερο χρόνο. Όταν γδύνασαι, να μην κολλήσει, Χρησιμοποιούσε μια λέξη θα μπούμε στο θάλαμο. Όχι θα περάσουμε. Όχι θα επισκεφτούμε. Όχι θα, θα μπούμε. Εμεί τη λέξη θα μπούμε, για παράδειγμα, αυτό το ρεπόρτο τη λέγαμε όταν είχε μπάχαλα στα εξάρχεια 6 Δεκεμβρίου, 17 Νοέμβρη, Που ήμασταν περιφερειακά στο Γνάρι, το Σίτσα και το ξέρω τι. Μετά έλα, δεν πάμε να μπούμε και στην πλατεία. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, να μπούμε στην πλατεία. Η λέξη λοιπόν το θα μπούμε σε ένα θάλαμο COVID έχει μια βαρύτητα, μια δεν είναι περνάω, δεν είναι καρδιολογικό, θανολογικό, έλα θα περάσω να σε δω και μετά θα ξαναθήκω. Θέλει διαδικασία ολόκληρη για να μπουν σε αυτό το πράγμα αυτοί οι άνθρωποι που το COVID το μάθανε στη διαδρομή. Το ξέραν Όλο αυτό το χρόνο το μάθανε στη διαδρομή και να φυλάγονται και το από την τραπεζοκόμω, από τις καθαρίστριες, από τους νοσηλεύτριες, από τους γιατρούς, από τους ειδικευόμενους, από τους επιμελητές, δίνουν μια μάχη που εγώ συγκλονίστηκα από αυτή τη μάχη. Δεν είδα το παραμικρό που να μου χτυπήσει. Συγκλονίστηκα, ήταν εκεί και δίνανε με μια μάχη με τρομερή αξιοπρέπεια. Ήταν εκεί, σε βοηθάγανε, σε... Εγώ τρεπόμουνε γιατί ήμουν με πάνω. Και τρεπόμουν άραι, παιδί μου, δηλαδή δεν ήθελα να. και κρα... κρατιόμουν. Για κάποια στιγμή, όταν μου λέει ο γιατρό: Τι έμπολα να σηκωθεί, θα περπατήσω, να μπορεί να πα στην τουαλέτα. <coughs> Έτσι, απ' πρώτη φορά την ειδονή του να φορά σε Δεν φανταστείτε. <χ> Δέκα μέρε είσαι με πάνω ξαπλωμένο. Και μετά σηκώνε και βάζει σε σόργο. Εσόργο, ρε φιλέ, εσόργο. Βάζω εσόργο. Μπορώ να σηκώνω με να πηγαίνω στην τουαλέτα που τον κουστάρω. Δεν θα ντρέπομαι, δεν θα κρατιέμαι, γιατί δεν γουστάρω σε αυτό το σωματρό, παιδιά Ελλάδα τώρα, 5 χροντρά χαλαδο να μου κάνετε και εμένα το. Μπορεί να το καταλάβετε, αλλά να, ναι. τα κρεβάτια δεν αδιάζαν με rotation, δηλαδή, έτσι και λίγο σταθεροποιούταν ο ασθενή που ήταν απέναντι, που πιάνει κουβέντα με αυτού με το. Το διοχθρόνι το πηγαίνουν είτε στο λιτό, στο ιδιωτικό, είτε στο συζμόκιο, είτε στο να κάνει τα υπόλοιπα εκεί που δεν χρειάζονταν πολύ έντονη. Γιατί η έννοια ήταν ήταν πόλεμο. Και με το που σταθεροποιήθηκαν τα πνευμόνια μου και τα οξυγόνα μου, και με το ελληνικό, γιατί έβγαινε η μάσκα και μπήκε το ελληνικό, μου είπε ο Αλέξανδρος ο Χολής, ε, α, αυτή υπάρχει μια εξέταση που λέγεται αρτηριακό, δηλαδή σου παίρνουν αίμα από την αρτηρία. Τρελό πόνος. Άμα δεν το βρίσκει την αρτηρία και όλα, φωνά, όπου από εκεί σου βρίσκουν το οξυγόνο. <Συγχυ> υπάρχει μια άλλη τύπου μέτρηση εκτό από το οξύμετρο, υπάρχει μια άλλη τύπου οξυγόνο. Και είδαν λοιπόν ότι χρειάζεται να πάω κανένα 2-3 μέρες στην Παμακάριστο. Πήγα Παμακάριστο για το υπόλοιπο το να μείνω χωρίς οξυγόνα, να μην είναι οκ. Okay. Ο Παμακάριστος ήταν ένα οικογενειακό νοσοκομείο, δηλαδή με νοσοκόμε πιο οικογενειακέ, με μεγαλύτερη στιγμή φαγητού, με μπαλκονάκι έβγαινε στο μπαλκόνι και χάζαμα τον ήλιο, μέχρι και στην πρώτη χαρμάνα να θέλω να καπνίσω, λέω, είναι κάτι μαλακέ μου κα και βγήκα από το Παμακάρι στο Σαββάτο. Έκανα ένα μοριακό που μου το είπανε την Κυριακή. καθαρό δεν είχα και μετά έγραψα ένα post που ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς του ανθρώπου που του ήμουν απέξω και τώρα του έζησα μέσα. Από μέσα δεν ξέρω κάποιο λόγο πήγε, έγινε αναπαρέλθει πάρα πολύ. Μάλιστα ο διευθυντή. Τη κλινική, είπε στην. Να θέλω να δουλεύετε να είστε τόσο καλοί γιατροί σαν την ύφη, ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή. Mm. Και μετά ξεκίνησε, εφόσον έγινε και βάρευα αυτό, ξεκίνησε ότι όλοι ξέραν ότι ο Μάρκος είχε κολλήσει COVID. Και όταν ξεκίνησα και για μια εβδομάδα έμεινα στο σπίτι να ξεκουραστώ. Βγήκα να ψηλοδουλέψω. Κάποιοι, όχι όλοι, με το που σε πλέπαν και ήταν κατεβασμένη η μάσκα μου, του πλησία να χαιρετίσει, την ανεβάζανε. Όπου πλησιάζει ο λεπρό. <σχι> δηλαδή την έχει την αίσθηση ότι ο παρεφίλ, εντάξει. Τ' αγαπάμε, σ εκτιμάμε, αλλά κάτσε τρία μέτρα απόσταση. Mm. Ξέρετε, πριν πάμε σε αυτό που είναι το μετά τη νόσηση, για το προηγούμενο κομμάτι. Ε, και για να δούμε λίγο, ρε παιδί μου, και ο Τέντρο, επειδή είχε γίνει και πολύ viral, το πώ με τη μαρτυρία που έκανε. Ε, <Ρι> ναι, που δεν το περίμενα. Ναι. Ξέρετε, σκεφτόμουν και να πει, ρε παιδί μου, και εσύ τη γνώμη σου, ότι. Αυτό που περιγράφει είναι ιατρική εκτάκτου ανάγκη. Το να ψάχνει δηλαδή να κυνηγά το μηχάνημα, ποιο το έχει ε, κλπ. Το να λέει ότι μπαίνουνε, την προετοιμασία, το θάλαμο κλπ. Είναι ιατρική εκτάκτου ανάγκη, είναι ορισμό. Γιατί είχαμε ένα σκοπό τύπου να μην γίνουμε Ιταλία που λεγόταν πολύ ω ε, σκιάχτρο, ε, να μην κάνουμε δηλαδή πολεμική ιατρική του ποιο ζει, ποιο πεθαίνει. Αλλά στην πράξη υπήρχε ιατρική εκτάκτου ανάγκη ήταν έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Ε... Ακόμα και στην κλινική δε... που ήμουνα. Δεδομένου δε ότι δε δε δε λειτουργούσε ρε παιδί μου, σαν αυτό το σκιάφτρο του να μην γίνουμε Ιταλία, ε... υπήρχε όντω ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα μαρτυρία. Και όσο κόσμο δεν είχε τύχει να περάσει αυτή την εμπειρία ο ίδιο, να έχει στο φιλικό του συντροφικό του περιβάλλον υγειονομικού, να έχει κάποιον άλλον που νόσησε. Ε... Όντω ήταν εμπειρίες στι οποίε δεν είχε πρόσβαση. Ήταν μαρτυρίε στι οποίε δεν είχε πρόσβαση. βλέπουμε κι άλλο ρε παιδί μου, επειδή. Όντω, ειδικά για πολλοί κόσμο κυρίω από τα social media ακούγονταν αυτά. Μαρτυρίε τύπου ότι πήρα τηλέφωνο τον Εωδή και μου λέγανε αλλά Πήγα και συνάντησα αυτά. Ο Καλύφθηκε ένα ο κενό, ο δηλαδή. Με πήρα τηλέφωνο και μου λέει: Μένει φίτη σου. Εγώ ήμουνα στον Εωδή και μου λέει: Μένει φίτη σου. Λέω: Μένει φίτη σου. Λέω: Μένει φίτη σου. Λέω: Κι βγαίνει μετά από 14 μέρε που μου είχε πει μια ημερομηνία 20 κάτω του μηνό. που μου το έθω Δηλαδή, αν δεν έχει πεθάνει, μπορεί να βγει. Για να, να τηρήσει την καραντίνα, δηλαδή. Ναι, ναι να τηρήσει την καραντίνα. Αυτό του ένοιαζε. Mm. Η χνηλάτηση και τέτοια, με δεδομένο ότι ήμουν αυτό το report, δεν υπήρχε. Δεν με ρώτησε κάποιο να μου πει με ποιου είχε μιλήσει. Στήλε μα τηλέφωνο. Mm. Δεν παίζει το ήχνηλάτηση. Χαίρομαι. Πήρε τηλέφωνο που λέει ναι θα μείνει σε 14 μέρε σπίτι σου. Mm. Και του ρώτησε ναι, με στον Ευαγγελισμό. Εγώ ήμουν τυχερό που μπήκα στον Ευαγγελισμό. Γιατί την Τετάρτη που καταρρεύσαν τα οξυγόνα μου, αν ήμουν στο σπίτι μου αυτό σημαίνει να έρθουν να με πάρει σ να με πάει σε όποιον είναι στο νοσοκομείο να μου δώσει μάσκα οξυγόνου που δεν θα ανέβαιναν τα οξυγόνα μου, να με διασωλεινώσουν μέσα ή έξω από τα δική, δηλαδή μπαίνει σε σενάρια που δεν μπορεί να φανταστείς καν τι θα πεζόταν. Αυτοί οι δύο οι τύποι τρει γιατρού, σύνολο των εμένα με γλιτώσαν. Και το λέω με πλήρη συνείδηση. Κάναμε ένα φαΐ και με τα δύο παιδιά του Γεγατριού και μου λέει, Ήραι, μου λέει μόνο σου τα δικά του πνευμόνια αντιδράσανε και. Λέω: Πάτε καλά. Άμα δεν είχε το ξυγχώνιο, αυτό θα γκριτωνα. Μπαίναμε σε άλλο στάδιο. Θα μπαίνα στην εντατική. Οχι, παίζει με ρε κατρέπουλα. Αλήθεια. Θα ήμουν εντατική ή δεν θα ήμουν. Αφού τη σε βλέπανε και ένα γύρο γύρο ήταν αυτό. Και ξεφύσακε. Θα ήμουν ίσου εντατική. Και... και με το ξυγχώνιο αυτό το high flow το πρώτο 24 ήταν πολύ κρίσιμο. Το έπαιζε να μπω στην εντατική. Εντάξει, ρισπέκτ. Mm. ρισπέκτ. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν δώσει τη ζωή τους εκεί μέσα ένα χρόνο και σου λέμε πάρα πολύ σεμνότητα μόνο σου γλίτωσες. Και αυτό είναι τον υστέρο. Σε ένα πιάτο φαί. Πού γλίτωσα μόνο μου ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει μένεις τόσο μετροπάθειες. Δεν γλίτωσα μόνο μου, εσύ με γλίτωσατε. Έτσι και τα δικά μου νεμόνια τη δράσανε σε αυτό, αλλά αν μου το βάζει αυτό μου μηχάνη μου δεν γλίτωνα. <κυκυκ> Θα μπήκανε τα αττική. Και το τι σημαίνει τα τι δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι την είχα φωτογραφήσει και δεν ήθελα με τίποτα να από εκεί μέσα. Δηλαδή είχα την εικόνα και δεν ήθελα να από εκεί μέσα. Mm. Και γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια. Γιατί αν έρχονταν ένα γιατρό, αν υπήρχε πρωτοβάθμια ο γιατρό στο σπίτι και δεν σκάγαμε όλοι σαν νοσοκομεία. και το πρόβλημα στο νοσοκομείο πας. Δεν έχει κάποιο γιατρό να τον πα τα τηλέφωνα, να έρθει να σε δει στο σπίτι. Εγώ έχω παθολόγο, μου, στήλε, μου κάτι. Αυτό το, θυμάμαι τώρα, διάφορα φάρμακα να πάρω, τα πήρα το πρώτο βράδυ, την άλλη μέρα πήγα σε ευαγγελισμό. Mm. Αν είχες πρωτοβάθει υγεία όμως, το γιατρό τον ιδιωγενειακό στο σπίτι που έρχονταν και σε βλέπε, είχες κάποιον άνθρωπο να ρωτήσει να μιλήσεις, και όχι να παίρνεις γιατρούς φίλου σου, να υπάρχει ο Δημήτρης ή η η μια φίλη παιδίατρος, στην Τίνο τώρα παιδίατρος. <laughs> Η Χρήσα μου είναι φίλη. Με τη Χρύσα το έχω στο παιδί του Άρεσμο με προσφυγάκια και στο... στην κόρυφα το κάπνι να κοιτάει εκατοντάδε προσφυγάκια. Η Χρήσα πήρα τηλέφωνο. Η. Χρύσα, τι να κάνω. Κάτσε να πάρω μόνο μονολόγους, να ρωτήσω. Mm. Δημήτρη, τι να κάνω. Δεν πα στον Ευαγγελισμό. Άρα, ουσιαστικά, mm. ότι αν είχε εμπιστευτεί την κρατική διαχείριση. Θα μου είχαν τα στο σπίτι. Mm. Με... με τα τυπικά βήματα δηλαδή. Θα μου είχαν τα μου στο σπίτι. Mm. Αυτό θα έπαιζε. Αν έμενα στο σπίτι, Τετάρτη εγώ θα με έπαιρνα στο νοφόρο και θα με πήγαινε όπου με πήγαινε. Mm. Αλλά πάλι δεν είναι σωστό αυτό να πηγαίνω από μόνος μου στο νοσοκομείο χωρίς να έχεις μια ιατρική παρακολούθηση της, του πρώτου βαθμού που να σου πει εσύ είσαι για νοσοκομείο, εσύ δεν είσαι. μήνε. Καταλάβει να, να κάνει το διαχωρισμό από τη βάση του. Και αυτό mm. ο διαχωρισμό δεν γίνεται από το τηλέφωνο. Και φυσικά δεν γίνεται από το τηλέφωνο. Και φυσικά όλη στην πρώτη στραβή που αρχίζει και δεν μπορεί να γνωρίζει καλά, τρέχει μόνο στα νοσοκομεία. Δηλαδή φέρανε ένα πιτσίρικα χρόνων, έμενε μια μέρα μέσα. Έφυγε. Ο γιατρό που τον εξετάζει κάτω, ο παθολόγο, από τη στιγμή που του λένε ότι υπάρχει ένα κρεβάτι κενό στην παθολογική αυτή που ήμουν εγώ τη... Δεν το ρισκάρει αυτό που είναι στάει, στην εταλή, στα επίγοντα. Και άμα μου πεθάνει στη διαδρομή και φύγει, δεν τον το ρίσκανα να τον διώξει. Αυτό που γίνει με μένα, εμένα, εγώ πεζόμουν στο να μείνω, να φύγω, να μείνω, να φύγω. Δεν τον ρίσκανα, δεν δε μπαίνεις μέσα. <χω> <χω> Θα μπορούσα να μην ένα τίποτα <χω> και να κράτακα ένα πέντε μέρες. Mm. Αυτό το πρόβλημα Και εγώ το είδα από ασθενεί. Στο Ροτέιλσον που γινόταν στην κλινική όπου ερχόντουσαν και καθότουσαν τρει-τέσσερι πέντε και φεύγανε. Πρόβλημα σοβαρό ήμουν εγώ και ο Κατηγορία παππού δηλαδή. <laughs> <laughs> Τώρα το σκέφτηκα. Αυτό πώ το βίωσε. Οι άλλοι το γυρνάγανε γύρω γύρω. Κάθούσαν πέντε μέρε και φεύγαν. Ε, πώ το βίωσε. Εννοώ την διαδικασία τη ανάρρωση μετά. Ενώ επειδή είπες ρε παιδί μου και για το τσιγάρο πριν, ενώ ότι μετά, αυτή μετά, η εμπειρία αστυλογική... σου άλλαξε τις ιδέες για το ρε παιδί μου αν είμαι υγιής, αν είμαι σε επειδή ήτανε yeah, πολύ στην κουβέντα. Γιατί μου το έκανε και η πνευμονολόγη στο ταμείο μου ότι κοίτα όσο συνεχίζεις να καμπλήσεις πάντια δεν έχω χαπ, αλλά πηγαίνεις yes, με τρέχοντα να τα κολλήσεις χαπ. Το τσιγάρο δεν είχα σπουδάσει ποτέ στη Λογική. Έχει αποφρακτική πνευμονοπάθεια έτσι. Ναι, να ναι, να ναι. μην κουκλάρει την ώρα ναι, που το γράφει. Ναι, Οξυγόνα. <laughs> <οξυγώνα. laughs> ναι. Λοιπόν, εννοούσα μετά την ανάρρωση, ρε, παιδί μου, αυτό να μπήκε στη διαδικασία ναι. να σκεφτεί διαφορετικά τα θέματα υγεία, ασθένεια ή Φυσικά σε μπήκες, σε... δηλαδή και εγώ έχω τσιγάρο, άκουσα το σώμα μου. Ευτυχώ στο σπίτι που μένω δεν είχε ασαντσέρι, ναι. Άρα ανεβαίνω δύο ορόφου. Εγώ δεν είχα αυτό το πρόβλημα το να λαχανιάζω ανεβαίνω δύο ορόφου που ένα φίλο που έχει περάσει και αυτό σε βαγγελισμό COVID. Το τράβηξε αυτό το ζώρι για τρει εβδομάδε. Δηλαδή ενέβανε στο, στο δεύτερο και ήταν νεκρό. Δηλαδή ήθελε να μείνει δέκα λεπτά για να πάρει ανάσα και μετά να αντιμετωπίσει στο σπίτι. Του. Εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ ανέβαινα κανονικά και όπω ήμουν και πιο πριν. Μετά από μια εβδομάδα που ξεκουράστηκα και πήρα καλά δύο κιλά. Και μάλιστα δύο κιλά τα πήρα γιατί είχα φορτίσει το τσιγάρο. Mm -hmm. ε, βγήκα και δούλεψα και δούλεψα κανονικά. Δηλαδή μου έχει τύχει επεισόδια που φοράω μάσκα τρέχοντα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα είχα σε σχέση με το. Ε, μετά από το πως αυτό που έμαθε πάρα πολύ ο ότι πέρασα γιατί στη, όταν το περναγα, δεν ήθελα να, καθώ, να γράψω τώρα στα social media mm. «Στείλτε θετική ενέργεια και τέτοιες βραχίες» <laughs> Περνάω «Στείλτε και, κανένα high flow» ναι, ναι. <laughs> <laughs> <laughs> «Στείλτε κανένα high flow, ναι, <laughs> για να βριστώσει κοσμάκτης δίπλα» «Εντάξει, τέλειωσα αυτή η ιστορία, ό,τι όπως τέλειωσε και μετά έγραψα κάτι» ε, ε, ε, Έβλεπα ρε παιδί μου η συμπεριφορά κάποιον, ήταν, λες και είναι ο λεπρός που πλησιάζ mm. Εγώ να προσπάθει. σου δανείσω αντισώματα. <χε> Εγώ να σου δανείσω αντισώματα. Το πέρασα. Και έχω τόσα αντισώματα που να στα δανείσω. Δηλαδή, δεν κολλάς από μένα. <κυκλή> Αλλά παρόλα αυτά που ξέρω ότι εσύ έχει περάσει κορώνα ήταν. Mm, μαγκώνανε. Μαγκώνανε. Λέγεται η μάσκα κατεβασμένη και με τον πλησιαστή την ξανανεβάζανε. Και σε με όλη τη συμπάθεια, ρε Μάριε, διάβασα την περιπέτειά σου, τι έγινε και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ρε φίλε, αλλά μην θεωρούμε τέτοιου κοινωνικού αυτοματισμού δεδομένου, δηλαδή στο 2021, α πούμε. Δηλαδή, προτίθεται ότι η πληροφορία είναι, α ανοίξει λίγο το κεφάλι σου. Και φυσικά τώρα με το που ακούω διάφορου τύπου που λένε φοβά με το εμβόλιο που είναι καλή περίπτωση ή κάτι άλλο που λένε ότι εγώ δεν θα γιατί θα κολλά μαγνύτε σαν τέτοια. Και λε, εγώ δεν κάνω νευρό γιατί το φοβάμαι. Που είναι η καλή περίπτωση. Το ότι θα αντιμετωπίζανε σαν μολυσματικό έχει ένα ενδιαφέρον, ρε, παιδί μου, γιατί είναι από τη μία το ότι έκανε στο post, π.χ. και έδωσε αυτή τη μαρτυρία, που είναι από τη μία πολιτικό εργαλείο, έτσι. Και είναι πολιτικό εργαλείο που βοηθάει η μαρτυρία. Απ' την άλλη, λόγω του κοινωνικού αυτοματισμού, για τον κόσμο που σε συναντούσε, ήταν σαν να αυτοστιγματίστηκε. Σαν να βαλέ, δηλαδή, ναι, ναι. μόνο στόχο ήταν αυτό ότι αντιμετωπίσετε με σαν ε, τέτοιο. Αυτό το έθεσες σαν ζήτημα στην κουβέντα μαζί τους ρε παιδί μου και σαν πολιτικό ζήτημα Το έθεσα. Αρχικά το έθεσα στο τζί mm. και μετά το έθεσα και με το κάνω παιδιά δεν κολλάται από μένα και δεύτερον, ελάτε να δούμε τώρα τι διάλειμμα μπορούμε να κάνουμε γιατί εγώ το πέρασα. Εδώ ενώ, ενώ και παίρνω την πληροφορία που έλεγε πριν, ενώ σαν πολιτικό ζυμάρι παιδί μου, και με όρου κοινωνικότητα. Ότι απέναντι στην ασθένεια είναι αυτή η κοινωνικότητα που έχουμε, σημαίνει αυτοπούλαξη, σημαίνει φροντίδα να φέρεισουν άλλο να είναι μολυσματικό που έλεγε πριν κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει να αρχικά εγώ την πέραχα στο σπίτι μου, θα είχα πέντε εξήτροφου αλληλέγου στην ναρχία των βάζω να πια το φαγιά παίξω. Δεν πήρα το πνοσομά. Θα είχα, εγώ θα είχα γιατί. Έχω πέντε φίλου και αυτή, ξέρουν τι, τι σου κάνει αυτή η ιστορία, ρε φίλε. Ε... Αλλά να το πω με ένα άλλο παράδειγμα πολύ γρήγορα. Το 12 με χτύπησε να σπάψω με τον ανάποδα. και με στέλνω στο νοσοκομείο σα το κεφάλι και μέσα στο νοσοκομείο με κρανοϊφαρκή κακώσει. Αυτό ήταν πολύ γρήγορο γιατί το βράδυ με χτύπησε, σκάσανε οι συνάδελφοι αλληλέγγυοι έξω από το νοσοκομείο. Μετά πήγα την άλλη μέρα στο Αιγία, με χειρούργησε. Ψήθησαν πάλι αλληλέγγυοι. Δεν είχα αίσθηση του κινδύνου. Είχα αίσθηση άλλα προβλήματα, αλλά αίσθηση του κινδύνου, το πεθαίνω, το συντοπίσα εκ των υστέρων ότι για ένα χιλιοστό γλίτωσα. Mm. Την αίσθηση με ότι το «Δεν μπορώ να πάρω ανάσα» ήταν η διαδικασία πολύ έντονη μέσα στο νοσοκομείο. Και σε κάνει να σκεφτεί, μη θεωρούμε αυτονόητο τίποτε. Να λέμε στου ανθρώπου που αγαπάμε, «Σε αγαπάμε». Συντροφόμαστε τα παιδιά μα, φίλοι μας, να τους βλέπουμε. Μην το θεωρούμε αυτονόητο, μην μας βάζει από κάτω τα 15.000 πράγματα που τρέχουμε. Εγώ αυτό καταλάβα Και έτσι κατέληγα και σε αυτό το το πώς που έγραψα. Παιδιά να λέμε στους δικούς μας. σαγαπάω, αγαπάω, σε νοιάζομαι και να το δείχνουμε. Μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο γιατί σήμερα είμαστε αγρό δεν είμαστε. Και φυσικά η αλληλεκτή είναι ο λαός το λαό. Και σε αυτό το έργο, το post αυτό που έγραψα είναι το μόνο αυτό που σώζει τελικά το μόνο το δημόσιο νοσοκομείο. Και δεν θέλω να πω τώρα το τι μήνυμα μου ήρθε την άλλη μέρα του. Από ποιον στο κινητό που στην αρχή μου ήταν η πλάκα, τώρα το είπα για πλάκα. Εντάξει, το δημόσιο νοσοκομείο σας, κανένα ιδιωτικό νοσοκομείο δεν σώζει. Κάνοντας μια μετάβαση λοιπόν προς την εμπειρία του Ανέστη τώρα θες να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας για αρχή για τη χρόνια νόσο που έχεις εσύ τι ακριβώς είναι και τι υγειονομικές ανάγκες έχεις σταθερέ, δηλαδή όσα χρόνια την έχεις. Οκ, okay. ε, λοιπόν, εγώ έχω ένα χρόνο νόσο που λέγεται νόσος του Κρόν ε, είναι μία φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και ανήκει στη γενικότερη κατηγορία ρε παιδί μου, των, των αυτοάνωσων νοσημάτων. Ε, για να καταλάβουν λιγάκι όσοι δεν ξέρουν, σε όλα τα αυτοάνωστα νοσήματα υπάρχει τέλος πάντων μία ανεξήγητη συνήθως ε, δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο... Ε, κάποιο μέρος του τέλο πάντων, κάποια νοσοκύτταρα από το σύστημα αποφασίζουν να επιτεθούν στον ίδιο τον οργανισμό. Στη δική μου την περίπτωση, α, α, αυτό μου προκαλεί κάποιε φλεγμονές στο έντερο τέλο πάντων. Ε, τώρα, σε, όταν έχεις τέλο πάντων ένα τέτοιο χρόνιο νόσημα και όσος κόσμος έχει φλεγμονώδεις νόσης του έντερου έτσι, σε χρόνια βάση, ρε, παιδί μου, Σίγουρα έχεις μια μόνιμη, ας το πούμε, επαφή με αυτό που λέμε σύστημα υγείας. Δηλαδή αυτό αποκλείεται να το αποφύγει. Το πόσο μόνιμη είναι αυτή η επαφή συνήθως εξαρτάται και από το πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή σου και από το τι θεραπείες κάνεις. Οι θεραπείες είναι πολλών ειδών, δεν είναι μία και μοναδική. Ε, <κυρίζει> τα τελευταία... 15 χρόνια περίπου. Οι πιο ας το πούμε συνηθισμένε θεραπείες είναι θεραπείες ε, με του λεγόμενου βιολογικούς παράγοντες. Ε, συνήθως αυτό σημαίνει, πάλι όχι σε όλες τις περιπτώσεις, θα το εξηγήσουμε ίσως και λίγο μετά αυτό και θα φανεί, ότι πρέπει να πηγαίνει ρε παιδί μου ανατακτά χρονικά διαστήματα στο νοσοκομείο, γιατί συνήθω αυτές τις θεραπείες εκεί γίνονται. Το πόσο τακτά πάλι εξαρτάται από το πόσο βαριά είναι η νόσή σου. Εγώ ας πούμε για παράδειγμα που δεν νοσώ πολύ βαριά, έπρεπε να πηγαίνω στο νοσοκομείο κάθε δύο μήνες. Αλλά ξέρω άλλους ανθρώπους που έχουν την ίδια πάθηση, που... Ε, η συχνότητα είναι κάτι τύπου ξέρω εγώ τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες επίσης να πούμε εδώ ότι η, η, η σχέση που διαμορφώνεις ρε παιδί μου και με τις νοσηλεύτριε και με τους γιατρούς επίσης ποικίλει στη βάση του πόσο συχνά πας ας πούμε εγώ πήγαινα κάθε δύο μήνες και αν πήγαινα μία εβδομάδα πιο μετά δεν είναι ότι θα κάτι ή μία εβδομάδα πιο πριν Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν δεν πάνε στην τρίτη εβδομάδα και πάνε στην τέταρτη. <laughs> έχουν θέμα, α πούμε, σοβαρό. Okay. Λοιπόν. Ε, Οπότε είχε μια σταθερή επαφή με συγκεκριμένου γιατρού, συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι, πούμε, κοίταξε, γενικά... να δεις, κοίταξε να δει. Εγώ έχω ξεκινήσει να κάνω βιολογικού παράγοντε το 2004. Οπότε πια ήμουνα μέχρι και. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, σε μια διαδικασία ότι με παρακολουθεί συγκεκριμένος γιατρός σε συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ε, πάω κάθε περίπου δύο μήνες, κάθε δέκα εβδομάδες ήταν να το πούμε. Ε, πιο πριν έχω κάνει εξτάσεις αίματος. Ε, γίνεται η διαδικασία να γίνει η του φαρμάκου πάντων κτλ. Την ίδια μέρα συνήθως δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Συνηθώς μένεις μέχρι το απόγευμα ή τέλο πάντων και σπίτι να πας, δεν είσαι σε θέση να, να εργαστείς, ας πούμε, για παράδειγμα. Και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται, τέλο πάντων. Ε, ξαναλέω ότι δεν είναι έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι μια περίπτωση όπου είναι κάπως ελέγξιμη κατάσταση, ας το πούμε. Ε, σε άλλες περιπτώσει, ε, χρειάζεται να κάνει και χειρουργείο, ίσω να αφαιρέσει κάποιο κομμάτι του εντέρου. Έχει δηλαδή και, και μια πιο άλλου τύπου επαφή. Εκτακτέ επισκέψει. Ναι, ναι, πούμε, ναι, ίσω και πιο έκτακτε ανάγκε. Ακριβώ. Α πούμε για να γίνει λιγάκι κατανοητό, για κάποιον ο οποίο πάσχει από νόσο κρόν ή από α το πούμε, και πάσχει και έχει, και έχει σοβαρή νόσηση. Ε, ρε παιδί μου εντάξει τώρα Αν ξέρω εγώ αυτός ο άνθρωπος καθυστερής ξέρω εγώ, τη θεραπεία του 2-3 εβδομάδε ή ένα μήνα Μπορεί να κάνει και διάτριση εντέρου αυτό το πράγμα Δεν είναι αστείο τέλος πάντων Δεν χάνεις τη ζωή σου τέλος πάντων Αλλά είναι σοβαρό θέλω να πω Οπότε εσύ είχες κάπως μια σταθερή επαφή μέσα στα χρόνια mm -hmm. Και μπορεί να μας πεις από τότε πούμε, που ήρθε ο COVID στην Ελλάδα άλλαξε ναι. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Η σχέση σου στο προκοβίτ, ήταν πάλι με δημόσια νοσοκομείο, ναι, ναι. Δεν είχες σχέση με ιδιωτικά νοσοκομεία ναι, ναι, ναι, Μόνο με δημόσια ναι. ναι, Αλλά γίνεται και σε ιδιωτικό, λέει, όλες οι ναι, διαδικασίες ναι, ναι. ε, Κοίταξε, είναι μ, το πώς άλλαξε είναι μια συζήτηση Λίγο περίεργη, θα σου, θα, και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί εγώ μέχρι το καλοκαίρι ήμουν σε αυτή τη διαδικασία που περίγραψα πριν. Οπότε στο πρώτο κύμα, α το πούμε πέρυσι, ε, παρότι δεν συνέβη προφανώς αυτό που συνέβη στα νοσοκομεία, το φινόπορο ή τώρα την Άνοιξη, ήταν τα πράγματα πιο χαλαρά. Εντάξει, το πρώτο που καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ήταν ότι παίρνει στο γιατρό στο τηλέφωνο, γιατί το παίρνεις το γιατρό τηλέφωνο του μεταξύ δεν είναι κάτι, πώς να το πω δεδομένο δηλαδή εγώ μπορούσα να πάρω το γιατρό μου τηλέφωνο γιατί με κουράει από τα 17 μου Για αυτό το λόγο όμως όχι γιατί αν το πάθεις σε κάποια άλλη φάση της ζωή σου και δεν έχεις τέτοια οικειότητα ξέρω, εγώ, μπορείς να το κάνεις ε, το πρώτο που καταλαβαίνει είναι ότι εντάξει ρε παιδί μου ε, πότε να έρθω ε, ενώ πιο πριν η φάση ήταν ότι έλα τότε τώρα ήτανε κάτι περίμενα να σου πω. Δηλαδή στις δύο θεραπείες που έκανα μέχρι και το καλοκαίρι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις ας το πούμε, όχι τραγικές τύπου μία εβδομάδα πιο μετά, δέκα μέρες πιο μετά που ξαναλέω στην περίπτωσή μου δεν σημαίνουν κάτι επί της ουσία. Ε, οπότε στο πρώτο κύμα δεν μπορώ να πω ότι. Επίση στο νοσοκομείο που πήγαινα δεν, δεν είχαν δεν περιστατικά COVID. Οπότε. Όχι, δεν τα ρωτούσαν οι άνθρωποι. Όχι, θα φτάσουμε σε αυτό. Ε, το καλοκαίρι τώρα. Άλλαξε, έπρεπε να αλλάξω θεραπεία τέλο πάντων γιατί με αυτές τις θεραπείες υπάρχει το πρόβλημα ότι όταν τις παίρνεις χρόνια κάποια στιγμή κάνει αντισώματα ο και είναι σαν να τις παίρνεις. Οπότε η καινούργια θεραπεία πάλι είναι βιολογικοί παράγοντες αλλά επειδή η δόση είναι μικρότερη και σπάει σε πιο σύντομα χρονικά διαστήματα μπορεί να το κάνει σπίτι. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία κάθε 15 μέρες μια ένεση στο σπίτι, α το πούμε. Αυτά από τον Ιούλιο και μετά. Αυτό άρα όχι λόγο COVID. Όχι λόγο COVID. Ναι, όχι λόγο COVID. Ούτε ή έπρεπε να την αλλάξω. Οπότε στο, στο μεγάλο μπραφ που γίνεται το φθινόπορο, επίσης δεν καταλαβαίνω κάποια αλλαγή, α το πούμε. Ε, την αλλαγή αρχίζω και την καταλαβαίνω μετά τα Χριστούγεννα γιατί τέλος πάντων με ειδοποιεί ο γιατρός μου ρε ότι θα συνταξιδοτηθεί οπότε πρέπει να βρω καινούργιο γιατρό να μου παρακολουθεί Άμα σε βλέπει τα 17 και ρωτός των ανθρώπων Βρίσκω με δυσκολία γιατρό στο Αλεξάνδρα τέλος πάντων ε, και εκεί Είμαστε πια στο στάδιο όπου έχει σκάσει το τρίτο κύμα, ξέρω εγώ, φάση, ε, Τη άνοιξε. Τέλο πάντων Φλεβάρι, mm. Μάρτι και τα λοιπά και αρχίζω και αντιλαμβάνομαι το τι έχει αλλάξει ρε παιδί μου. <ΣΣΣΣ> δηλαδή το πρώτο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πια δεν υπήρχε η διαδικασία ότι μπορείς να πας να χτυπήσει την πόρτα, γεια σας, γαστρεντερολογικό του νοσοκομείου και να πεις, θέλω να με εξετάσεις θέλω αυτό, έπρεπε να στείλεις email α πούμε. Σου απαντάνε. Δεν είναι ότι δεν σου απαντάνε. Αλλά πώς να το πω, αν, δεν είναι τόσο εύκολο το να έχεις μια άμεση πρόσβαση αν κάτι έκτακτο παίξει. Ε, το δεύτερο που είδα, ας το πούμε, σαν διαφορά ήταν ότι ε, επειδή άρχισε να με βλέπει καινούργια γιατρό, έπρεπε να γίνουν κάποιες εξετάσει από την αρχή για να έχει μια εικόνα. Εκεί είδα τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ε, ενώ άλλε φορέ, α το πούμε, το να κανονίσει μια, μια κολονοσκόπηση είναι μια απλή διαδικασία. Παίρνει το γιατρό και σου λέει: Έλα ρε παιδί μου, σε 15 μέρε, α πούμε. Ε, τώρα μου την. Ε, μου την έχουν αναβάλει δύο φορές γιατί εντω μεταξύ ε, το Φλεβάρι όταν άρχισαν να ανεβαίνουν πάρα πολύ ρε παιδί μου οι και όλα αυτά βάλανε και το Αλεξάνδρα όπως και όλα τα νοσοκομεία στο να δέχεται ασθενείς COVID και κάποια στιγμή όταν έγινε η πρώτη αναβολή και έστειλα τέλος καινούριο email εγώ ότι τι γίνεται πότε θα πάει κτλ με ενημερώσανε από το γαστροτερολογικό τμήμα ότι δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώ πότε γιατί κάνουνε εφημερίες σε τμήμα COVID κόβουν δηλαδή τρέχα γύρευε ας πούμε τώρα γαστροτερολόγη, όλα COVID. ναι, ναι, ναι, λοιπόν αυτό δηλαδή συνέβη και με την κολονοσκόπηση και με την γαστροσκόπηση που τελικά κατάφερα να την κάνω τον Απρίλη Πάλι υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, κάποια τέτοια ζητήματα που ξαναλέω όμως ότι στη δική μου την περίπτωση δεν μεταφράζονται στο τραβάο ζόρι. Mm. Σε άλλες όμως περιπτώσεις ασθενών που ξέρω, μεταφράζονται στο τραβάο ζόρι. Ε, και στο ε, τι μπορεί να υπάρξει που πούμε πιο άμεσο πρόβλημα. Ναι, ναι. Τώρα υπάρχει και μια άλλη εμπειρία, εντάξει. Νομίζω θα άξιζε λίγο να αναφερθούμε σε αυτήν. Mm. Ε... Τέλο πάντων, το τέλειο Γενάρη, χρειάστηκε να νοσηλευτεί η αδερφή μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο κάτω, τέλο πάντων. Ε... Και εκεί είδα μια άλλη διάσταση, ρε παιδί μου, του, του τι συνέπειε παράγει αυτή η συνθήκη σε ένα νοσοκομείο. Ε, το πρώτο πράγμα το πούμε, που, που καταλαβαίνει, αν έχει δικό σου άνθρωπο σε νοσοκομείο σε αυτή την περίοδο, είναι ότι ε, δεν ισχύει αυτό που είχαμε παλιά σαν εικόνα. Ότι πάει κόσμος, βλέπει, ξέρω εγώ, τον ασθενή. Μπορεί... Έπρεπε να βγουν πάντων, δύο πάντων συγκεκριμέ... μέχρι δύο συγκεκριμένες άδειες ανασθενεί δηλαδή δύο άτομα μπορούν να ασχολούνται με έναν ασθενή, σαν συνοδοί, σαν βοήθεια κτλ το οποίο προκαλεί τεράστιο θέμα γιατί αυτό που δεν συνειδητοποιεί πολλοί κόσμοι ναι, με το ελληνικό σύστημα ε, δημόσιας υγείας είναι ότι λόγω του ότι υπάρχει εδώ και χρόνια μια πολύ μεγάλη υποστελέχωση και στους νοσηλευτές ας το πούμε κυρίως και μερικές στους γιατρούς ε, ο, αυτός που συνοδεύει τον ασθενή αυτός που είναι και για να προσέχει τον ασθενή κάνει διάφορες βοηθητικές δουλειές που υποτίθεται θα έκαναν οι νοσηλευτές ε, οπότε εγώ βρέθηκα σε μια συνθήκη τέλος πάντων να είμαι ο ένας από τους δύο που φροντίζουν και έβλεπα, τη συνέπεια, δηλαδή, έβλεπα αυτή τη συνέπεια δηλαδή ότι επειδή δεν μπορούν να βάλουν να, να έχουμε βοήθεια και από άλλο κόσμο ε, και επειδή στο συγκεκριμένο τμήμα είχαν προφανώς τραβήξει γιατί στο κάτω και την εποχή είχαν ε, COVID, COVID τμήμα είχαν τραβήξει προφανώς νοσηλευτέ στο COVID τμήμα ρε παιδί μου Έβλεπες ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν στοιχειώδη πράγματα, ρε παιδί μου. Όπως δηλαδή... ας πούμε καθαριότητα φαγητό. Όχι, όχι καθαριότητα φαγητό. Ε... <συσχύ> Όπως ας πούμε, ξέρω εγώ ότι έπρεπε να ψάξει 20 λεπτά για να βρεις νοσηλευτή να αλλάξεις τον ροκαθετήρα, ξέρω εγώ, στον ασθενή σου. Okay. Θα γινότανε, αλλά κατάλαβα... <συσχύ> <συσχύ> <συσχύ> <συσχύ> <συσχύ> <συσχύ> <συσχύ> Οκ, okay, yeah. κα καταλα... yeah. γίνεται κατανοητό νομίζω Και αυτό είναι χειροτέρευση της εμπειρία της υγείας με... όχι με τρόπο που δεν είναι μετρήσιμος δεν έχει να κάνει με το τη... αν υπάρχουν γιατροί, αν υπάρχουν ασθενεί. έχει να κάνει με την εμπειρία της, της νοσηλείας <laughs> <laughs> Ναι, απλά λέω ότι ο COVID αυτό που κάνει είναι ότι σου, λέει, σου, σου, λέει, σου βγάζει ένα πρωτόκολλο το νοσοκομείο που σου λέει ότι δεν μπορείτε ρε παιδί μου να μπαίνετε 20 άτομα να ασθενεί που σε ένα βάθμο είναι λογικό αυτό δεν λέω όχι αλλά ακριβώ επειδή υπάρχει υποστελέχωση στο νοσηλευτικό προσωπικό, εντάξει, όποιο έχει φροντίσει ρε παιδί μου άνθρωπο στο νοσοκομείο, το ξέρει αυτό το πράγμα. Ότι σε έναν βαθμό κάνει κάποιε βοηθητικέ δουλειέ. Πώ να το πω, Πάντω, τα ίδια μα περιγράφανε και στο πρώτο podcast οι εργαζόμενε και οι εργαζόμενοι που είχαν έρθει. Ότι η νοσηλεύτρια που ήταν εδώ μα έλεγε ότι πόσο έχει αυξηθεί και έχει αλλάξει και η δουλειά τη ίδια, ότι. Mm. Από εκεί που έμπαινε σε ένα θάλαμο και ήταν κάτι απλό Τι βλέπω πέντε ασθενεί. Τώρα έχει φτάσει στο φορτίζω το κινητό. Παρέχω ψυχολογική υποστήριξη. Πρέπει να τα Πρέπει yeah. να πάρω τηλέφωνο στον τάδε παππού που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο να μιλήσει με την οικογένειά του. Δηλαδή και ειδικά στα περιστατικά COVID δεν έχει καν το συνοδό. Ναι. Yeah. Οπότε αλλάζει και εκεί πάρα πολύ. Εμεί, ξέρω στην οικογένεια που είχαμε μια τέτοια εμπειρία ήταν αυτό. Όταν μόνο δύο εβδομάδε μέσα, στο... mm -hmm. μέσα νοσοκομείο δηλαδή. Μόνο Δεν έχει είχε... κανέναν ένα από τα. Εγώ ήμουν οργανωμένο γιατί δηλαδή είχα πάρει και φορτιστή, είχα πάρει και βιβλία, είχα πάει. Τι όλο τον δεν είχα πάρει. Δεν είχα πάρει αυτό που χρησιμοποιούν στα αεροπλάνα που βάζει τα μάτια και θε να κοιμάσαι. Μάσικα ύπνου. Μάσκα. Αυτή η μάσκεγα ύπνου την οποία μου τη φέρανε. Αυτή δεν είχα πάρει γιατί δεν πει τα φώτα ανάβανε, σβήνανε. Mm -hmm. Τι χρειάζεται άμα θε κορτάδια για να κοιμηθεί. Αλλά είναι δεδομένο ότι είσαι μόνο. Είσαι εσύ και το κινητό σου. Mm. Η επικοινωνία που έχει είναι μόνο μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό που. Αυτό Αν, που... Είναι... Να, ναι, ναι, ναι. 1.000 ναι, φίλε, τώρα μου σκέφτεται το κεφάλι. Ναι, ναι. Επίση, αυτό που συνειδητοποίησα είναι και η αγάπη του συναδέλφου του δικού μου. Δηλαδή, ήταν τότε με τα πανεκκλήρια τα 200 χρόνια ε, επανάσταση και κράτο και δεν ξέρω τι, και έχει έρθει και ο Κάρολο μαζί με την άλλη, την Καμίλα. Και περιμένουν συνάδελφοί μου στο Μαξίμου να κάνει επίσκεψη ο Κάρο, δηλαδή το Μτσοτάκι. Και κάνανε εκκλήσι, ο ομαδική, ρε παιδί μου, από το κινητό. Και με χαιρετάγανε όλοι που έρχεσαι και χιόνι, χιονόνευε, κάνε τρελό κρύο δηλαδή, και φτάνει έξω με το κρύο για να μου πούνε γεια Όταν εγώ πλέον ήμουν καλά, δηλαδή εντάξει, δεν κυδίλαμε δηλαδή δηλαδή δηλαδή να πεθάνω ή να πάω στην μέθοδο. Ε, Έφανε και τριλή αλληλεγγύη από συναδέλφου και φυσικά οι καλοί μου που τρέφουν και όλο το κανάλι, που έπρεπε να μιλάει με του γιατρού, να ξέρει τι γίνεται, τι, που δεν μπορούσε να έρθει να με δει, που να τηλέφωνο, να μου λέει γιατί είμαι μπλα μπλα, μην μιλά τηλέφωνα, μην... Τέτοιο, να ξεκουλάει και. Ο άνθρωπο σου δηλαδή, ο σύντροφο σου του λέει τρελό κανάλι γιατί δεν μπορεί να έρθει να σε δει. Δηλαδή είναι μόνο από yeah, μια. Τα κάνει ο ολέκτο. Ναι, ναι. Mm. Mm. Κυρία Σιμών, σε σα Όχι, εντάξει. Ναι. Ε, απλά να επιβεβαιώσω αυτό που λε, ρε παιδί μου. Ότι α πούμε αυτό ήταν ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα. Ότι επειδή τι πρώτε εβδομάδε η αδερφή μου δεν μπορούσε να, να φάει μόνη τη. Ε, αν α πούμε αργούσα το πρωί να πάω, που κάποιε φορέ ήταν αναπόφευκτο λόγω δουλειών, λόγω τρεχαμάτων. Ε, το φαγητό ήταν εκεί <laughs> δεν, δεν είχε κάνει κανείς τίποτα Πώς να το πω και Δεν υπήρχε κάποιος εκεί δεν, δεν υπήρχε κάποιος εκεί ρε παιδιά Εντάξει δηλαδή Επίσης να το πούμε Και αυτό έχει μια αξία ε, Φεύγουμε Από το Δηλαδή παίρνει εξητήριο η αδερφή μου Από το κατ τη στιγμή Που αρχίζει και γίνεται το μεγάλο μπαμ Δηλαδή αρχές Μάρτι. Και μ, θυμάμαι, τέλος πάντων μπαίνω στο γραφείο των γιατρών να ρωτήσω τι γίνεται, πότε θα πάρει εξτήριο κτλ και πέφτω πάνω τέλος πάντων σε, σε κουβέντα ε, με αρκετά γαμμοσταυρίδια <laughs> <laughs> γιατί μόλις έχουν ανακοινώσει ότι θα πρέπει να κάνουν και αυτοί ε, εφημερίες σε τμήμα COVID, ρε παιδί μου και προφανώ μπαίνει ένα ζήτημα ότι τι ξέρει ένα νευρολόγο πώ θα κάνει ένα νευρολόγο εφημερίδε έτοιμα COVID, α πούμε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν και για του γαστροτερολόγου. <χω> δηλαδή δεν, δεν είναι τώρα αξιλόγω, σοβαρή αντιμετώπιση αυτό το πράγμα, σε καμία περίπτωση. <χω> <χω> ε, θα... Να ρωτήσω κάτι, θα ήθελε να πάμε λίγο, πέρα από την επαφή ρε με τους επίσημους θεσμούς να. υγείας Να πάμε λίγο στην επαφή στο θέμα του πώς ε, βίωσες εσύ σαν ένα άτομο που έχει χρόνιο νόσημα Το COVID έξω από την επαφή okay. με υγείας κατάλαβα Πρώτα απ' όλα ε, σου δημιουργήσαμε κάποια νοσοκαταστολή ας πούμε οι νόσες που έχεις Κοίταξε να δει. να εξηγήσουμε το εξή ότι όσοι έχουν τη δική μου τη νόσο ε, ανήκουν σε ένα βαθμό ρε παιδί μου, σε αυτό που λέμε ευπαθείς ομάδες και τα λοιπά, όχι εξαιτίας της νόσου δηλαδή δεν κάνει κάποια επιπλοκή νόσους με τον COVID, εξαιτίας των θεραπείων που παίρνουμε για την νόσο mm. γιατί οι θεραπείς που παίρνουμε για την νόσο προκαλούν μια μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα τι παίρνει σαν καταστολή. το οποίο σημαίνει τέλος πάντων πρακτικά ρε παιδί μου, ότι μπορεί πιο εύκολα να το Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν παθήσεις ε, σαν την όσο του κρόνη, σαν την ελικόδη κολλίτητα, πούμε, που, που έχουν κολλήσει το COVID-19 και έχουν ανταποκριθεί. Οκ, okay, α πούμε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο οργανισμός να ανταποκριθεί καθόλου. Σίγουρα όμως κολλάς πιο εύκολα από το μέσο όρο. Mm. Ε, τώρα, αυτό. Τι σημαίνει, πως το αισθάνεσαι, ας πούμε, στην καθημερινή σου ζωή... Πως σε επηρέασαι και σαν... Εσύ μου πήγαινε στο κάτσι συνέχεια. ένα άγχος... <σκυρίζε> ναι, ναι, κοίταξε. Να πούμε λιγάκι το εξής, ρε παιδί μου, ότι... Εντάξει, στην καθημερινή σου ζωή σε επηρεάζει στο βαθμό του ότι... Πο... καταλαβαίνει ότι πρέπει να προσέξεις περισσότερο, ας το πούμε. Ε... Εγώ, ας πούμε, δηλαδή, το φθινόπωρο και στη δουλειά, για παράδειγμα... Ε, ενώ άλλοι συνάδελφοι, εντάξει, όλοι προφανώ φοράγαμε μάσκα μέσα στην τάξη, άλλοι συνάδελφοι στο διάλειμμα έξω το παιδί μου βγάζαν τη μάσκα. Εγώ ξέρω, εγώ δεν την πολύ έβαζα, πούμε. Ε, μετά υπάρχει λιγάκι ένα ζήτημα ότι. Πώ να το πω. Υπάρχει ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, σαν μια καθημερινή, από ένα σημείο και μετά αυτό δεν το ασθανόμουν πέρυσι, γιατί πέρυσι και όλη η ιστορία με το lockdown, ρε παιδί μου, κράτησε λίγο ας πούμε. Φέτος που κράτησε περισσότερο, έχει αρχίσει να γίνεται εμφανές αυτό το πράγμα. Από ένα σημείο και μετά, υπάρχει μια καθημερινή αναμέτρηση, ρε παιδί μου, με τον εαυτό σου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ε... Συνέχεια παλατζάρισα ανάμεσα στο, στο, στο φοβάμαι να κολλήσω, γιατί ξέρω ότι έχω περισσότερες πιθανότητες να κολλήσω, και στο ότι ναι εντάξει, ok, αλλά μετά από δύο-τρεις μήνες κλεισούρα δεν γίνεται να σταματήσω να ζω και εντελώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή και ε, προσπαθείς, ίσως περισσότερο από κάποιον κόσμο που δεν κουβαλάει κάποια, κάποια χρόνια νόσο πάντων, προσπαθείς, καταβάλεις πολύ περισσότερο ψυχολογικό κόπο να διαχειριστείς αυτό το πράγμα ας πούμε αυτό δηλαδή για να δώσω έτσι μια εικόνα είναι, είναι δηλαδή δυο-τρεις φορές την εβδομάδα που περνάς αυτή τη φρίκη ότι ξέρω εγώ τώρα να πάω στα τάδε γενέθλια ας πούμε που με έχουν καλέσει να μην πάω ε, θα είναι σαν χώρο, δεν θα είναι ε, αυτή η εσωτερική κόντρα όλο κάπως. αυτό ναι το, η, το οποίο είναι εντονότερο και το έχω συζητήσει και με άλλου ανθρώπου που έχουν τη δική μου την πάθηση. Είναι εντονότερο ακριβώ για το λόγο που εξήγησα πριν. Ε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν στα, πλέον και στατιστικά στοιχεία, ρε παιδί μου, ότι άνθρωποι που έχουν ε, φλεγμονώδει νόσου του εντέρου δεν, δεν, έχουν αυ, πιο, δεν είναι πιο αυξημένη η θνητότητα, α το πούμε, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, σαν να έχει αρρύθμιση στο διαβίτη ή σαν να έχει χάπα, α πούμε. Δεν είναι τέτοια φάση. Παρόλα αυτά, παραμένει αυτό που λέγαμε πριν, ότι κολλά πιο εύκολα. Άρα υπάρχει αυτή η διαρκή διαπάλη, ρε παιδί μου, γιατί από ένα σημείο και μετά, δηλαδή μετά τον ένα μήνα χοντρικά, αυτό κατάλαβα εγώ από την εμπειρία τη φετινή, ε, αυτό το ότι εντάξει ρε παιδί μου θα σφίξω τα δουλειά και θα κάτσω σπίτι τελειώνει. Δηλαδή, δεν δε μπορεί από ένα σημείο και μετά να το. Δηλαδή, λες ότι δεν γίνεται και να τρελαθώ, πώ να το πω, α πούμε. Εhm. Δεν ξέρω. Αυτό νομίζω έπαιξε πάρα πολύ γενικά ακόμα και σε άτομα που μπορεί να μην ανήκουν ενδεχομένως σε κάποια ευπαθή ομάδα, αλλά να είναι σε πολύ στενή επαφή. Παραδείγματο, χάρην εγώ που μένω με τους γονεί μου ένιωθα συνεχώς ότι αυτό που είπες και εσύ να πας ή να μην πας, να βγεις ή να με βγεις, γιατί ξέρεις ότι ε, μπορεί να κολλήσει πολύ πιο εύκολα ας πούμε. Είναι πολύ περίεργο και αυτή η εσωτερική ναι, σύγκρουση ναι, ναι. κάπως νομίζω έπαιξε πάρα πολύ... Σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό όταν αφορά τον εαυτό σου, αλλά έπαιξε πολύ γενικότερα. Ε, και εγώ έτσι όσο το έχω συζητήσει Εντάξει, με... το άλλο που το έφιξε λίγο και ο Μάριος, ρε παιδί μου, με αυτό που με ερώτησε, ε, είναι ότι, εντάξει, αυτό το πράγμα, όλη αυτή η εσωτερική διαπάλληλη ρε παιδί μου, αυτές τι πέντε εβδομάδες, φλεβάρι και λίγο Μάρτι που έπρεπε να πηγαίνω σχεδόν καθημερινά στο κάτι για την νοσηλευότητα αδερφή μου, Καταρχάς είναι, ήταν πολύ δύσκολο για μένα ψυχολογικά το ότι το πρώτο 24 ώρα έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Δηλαδή ότι θα πηγαίνω ή δεν θα, θα πηγαίνω. Mm. Ναι. Ε, αποφάσισα να πηγαίνω. Ξέροντας ότι παίρνω ένα ρίσκο ρε παιδί μου. Ε, αλλά μετά ήταν πιο έντονο. Δηλαδή εκείνο το μήνα ήταν πιο έντονο αυτό το πράγμα α το πούμε. Προσπάθησα κάπως να το διαχειριστώ περισσότερο κάνοντας έτσι και δύο-τρία τεστ και ενδιάμεσα λίγο για να βλέπω τι γίνεται ας το πούμε. Ε, αλλά ναι είναι ένα ζόρι αυτό το πράγμα. Ε, και είναι κάτι το οποίο καλό είναι τέλος πάντων να το θίξουμε και να το συζητήσουμε κάποια στιγμή ρε παιδί μου γιατί έχω την αίσθηση ότι μέσα σε όλη αυτή την πολύ δικαιολογημένη τσαντίλα και την πολύ δικαιολογημένη οργή για το πώς έχει διαχειριστεί και το ελληνικό κράτος, όλη αυτή την υγειονομική κρίση κάπως πολύς κόσμος δικός μας, ρε παιδί μου ξεχνάει κάπως ότι υπάρχει κόσμος που κουβαλάει χρόνια νοσήματα που έχει μια ευπάθεια, που δεν είναι λίγος δεν είναι απαραίτητα κόσμος ο οποίος είναι 60, και 70 και 65 Είναι κόσμος νεότερος που, έχει και, που θέλει να έχει και μια κοινωνική ζωή ας το πούμε Οπότε ε, κάπως, πως να το πω Εμείς το βλέπουμε λιγάκι διαφορετικά Δηλαδή εγώ ας πούμε και ακόμα και πέρυσι Το Μάιο, όταν τελείωσε το πρώτο lockdown και είχανε, επειδή δουλεύω ω εκπαιδευτικό είχαν γίνει κάποιες ε, πορείες εκπαιδευτικών και ε, να σκεφτώ αν θα κατέβω ή όχι και πώς. Το ίδιο και φέτος. Ε, πρέπει κάθε φορά να σκεφτώ, θα κατέβω, δεν θα κατέβω, ε, να πάρω το ρίσκο, είναι σημαντική αυτό που με πορεία να πάω ή δεν είναι. Ε, θα κάτσω στο πεζοδρόμιο ή θα μπω μέσα στο σώμα τη πορείας. Αυτά τώρα τον περισσότερο κόσμο δεν τον απασχολούν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Αλλά δυστυχώ υπάρχει κόσμο που τον απασχολούν αυτά τα πράγματα. Mm. Ε, να πω ένα μικρό σχολείο εδώ πέρα αυτό που λέω, Αν έρθει. Εντάξει, προφανώ το έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι δεν εκφράζουμε συλλογικά απόψει τη καμπάνια mm. δηλαδή, για την υγεία ή ναι, για ναι, ναι. χωρί αποκλεισμού, αλλά άνθρωποι είμαστε κι εμεί και θέλουμε να συζητήσουμε. Mm. Ε, αυτό που λέει τώρα, Αν έρθει, νομίζω έχει μια σημασία, ρε παιδί μου. Ε, γιατί. Και στα κείμενα τη καμπάνια, αλλά και οι συλλογικότητε που συμμετέχουμε στην καμπάνια. Έχουμε βάλει πολλέ φορέ τον πολιτικό μας λόγο και έχουμε βάλει σαν πρόταση ρε παιδί μου το κοινή αγώνε υγειονομικών και ασθενών. Το υγειονομικό, ο η εργαζόμενο με μηχανία τη υγεία, είναι μια ταυτότητα ρε παιδί μου την οποία εύκολα παίρνει κάποιο τον εαυτό του. Έτσι. Έχει να κάνει με μια ειδίκευση, με μια εργασιακή εμπειρία, με μια ταξική θέση, με μια πολιτική συνείδηση, έχει να κάνει με διάφορα. Η εμπειρία του ασθενή συνήθω δεν είναι κάτι το οποίο φορά εσύ στον εαυτό σου ω θετική ε, ταυτότητα. Παρόλα ε, αυτά, είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα υγεία και ασθένεια. Mm. Και μιλώντα και εσύ, ρε παιδί μου, βλέπει ότι μπορεί να Έχεις... έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να δούμε, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε από τη σκοπιά τη ε, ασθένεια. Να δούμε τι περιλαμβάνει. Πώ σε κάνει να νιώθεις, πως διαμορφώνει τη σχέση με τους γύρους σου δηλαδή αν θέλουμε να βάλουμε μπροστά όλους ένα πρόταγμα κοινών αγώνων, υγειονομικών ασθενών η εμπειρία και η μαρτυρία γύρω από την ασθένεια πρέπει να είναι κομβική. είναι πιο δύσκολο, θέλει πιο πολύ δρόμο να μιλήσεις για ένα σώμα που νιώθει πόνο, που νιώθει φόβο Οχι, okay, γιατί ο ασθενής δεν είναι προετοιμασμένος από όπου θα δω δηλαδή όταν πήγαινα σε μια πολύ μιζ Αγωνάτισας άλλα πράγματα σε μια πολεμιζόμη. Αλλά Αυτό που θα έβρεπα αίμα το, το ξέρω από πριν mm. Όταν νόσησα δεν ήμουν επιδιμασμένος Για αυτό που θα, θα αντιμετώπιζα, την αγωνία της ανάσας αυτό. Αυτό. Αναπνέω δεν αναπνέω. Αναπνέω θα ανέβει το οξυγόνο, δεν θα ανέβει το οξυγόνο θα, θα πάω στη ΜΕΘ, δεν θα πάω στη ΜΕΘ mm. Έλα είναι μάλακα, Τώρα ανάσας, θα. εντάξει mm. Δεν ήμουν επιδιμασμένος αυτό. Και αυτό αφήνει διάφορα πράγματα μετά Εμεί οι φωτορρεπόρτερ, επειδή συνήθω δεν φωτογραφίζουμε χαρούμενα πράγματα, φωτογραφίζουμε ζόρικα πράγματα, δεν προλαβαίνουμε να τα κουμπίσουμε. Γιατί τρέχουμε στο επόμενο ζώρικο, και μετά τρέχουμε στο επόμενο ζώρικο, και μετά τρέχουμε στο επόμενο ζώρικο. Συνήθω το καταλαβαίνω όταν πάμε να δουλέψει λίγο το προηγούμενο ζώρικο, καταλαβαίνω ότι σε πειράζει και σε, σε χαλάει. Ε, άρα είμαστε πιο, εξειδικε... πιο εξοικειωμένοι σε ένα. Αλλά είναι τελείω διαφορετικό το να φωτογραφίζω mm. το ζώρι του συνανθρώπου μου μπροστά και τελείω διαφορετικό το να πνέω εγώ. Mm. Να μην το έχω εγώ. Ναι, και γι αυτό μου φαίνεται σημαντικό αυτό που κάνουμε. Γιατί μου φαίνεται ότι η ασθένεια είναι μια εμπειρία που πρέπει να πολιτικοποιηθεί. Ναι, ξεκάθαρα. κάτι. και μια φωνή που πρέπει να ανακαλυφθεί. Πώ μιλάει το σώμα που νοσεί. Ναι, ναι, και ξυστή. Έχει μια αξία, μου, να γίνει αυτό και για άλλο λόγο. Και πάλι θα πάω λίγο στο, στο πώ κατάλαβα εγώ όλο αυτό το διάστημα COVID, α πούμε και τέτοια. Ε, όταν ας πούμε ρε παιδί μου σε μια μόνιμη βάση Όπως και να την παλεύει. Είσαι υποχρεωμένος, υποχρεωμένη Κάπως να τροποποιήσεις την καθημερινότητά σου Δηλαδή η καθημερινότητά σου ρε παιδί μου υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς ε, Οπότε, ξέρεις έχει πλάκα ρε παιδί μου Ότι το πρώτο διάστημα ξέρω εγώ Που εννοώ φέτος πάρει όλη αυτή η συζήτηση, ξέρω εγώ ότι οι μάσκες το ένα το άλλο και υπήρχε και κόσμο και αρκετά κοντινός που έλεγε ότι όχι γιατί δεν θέλω να φορέσω μακ, ξέρω εγώ και τα λοιπά εγώ κάπως αισθανόμουνε ρε παιδί μου και, και πώς να το πω και μια απόσταση δηλαδή ότι κάπως σε μένα μου φαινότανε ότι ε, οι περιορισμοί που έχω εγώ στην καθημερινότητά μου, προκειμένου να διαχειριστώ την πάθησή μου, είναι πολύ σοβαρότεροι από το να θα, θα φορέσω μια μάσκα ε τέλος ναι, πάντων. Ναι, ναι. Οπότε, βέβαια, καταλαβαίνω ότι ο άλλος το αισθάνεται κάτι δυσάριστο, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει όμως αυτή η επικοινωνία. Δηλαδή ότι υπάρχει κόσμος Ξαναλέω, και σε νεότερες ηλικίε ο οποίος έχει ρε παιδί μου καθημερινότητα αυτή την εμπειρία, ότι έχω κάποιους περιορισμούς. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και όπως θέλω. Γιατί δεν μου το επιτρέπει το σώμα μου, τέλο πάντων. Εσύ έμεισες, ε, καθόλου τον περίγυρο, όπως, όπως είπε πριν ο Μάρης, ότι πέραν και έλεγε ο λεπρός, κάτι αντίστοιχο, αλλά όχι ο λεπρός, αλλά ότι Παίρνω μια απόσταση να τον προστατεύσω, δεν ένιωσαι να αλλάζει και η στάση του περιγύρουση, ρε παιδί μου, με αυτή να, την δεν να το προστατεύσεις, συγγνώμη, σε είναι νορμάλ Μην το θυματοποιεί, εγώ αυτό, αυτό, αυτό είναι. εκεί ήθελα αυτό να πάω Αυτό εννοούσα, ναι. Κοίταξε, Ο, όχι, δεν, θύμα. Αυτό όχι. δεν αισθάνθηκα κάτι τέτοιο, ρε, παιδί μου. Δεν αισθάνθηκα κάτι τέτοιο mm. Αλλά αυτό έχει να κάνει, πώ να σου πω, και με Eso δεν αισθάνθηκα κάτι τέσιο. Έχει κάνει έτσι. και με τον περίγυρο που επιλέξει. Επειδή... Ί, ί, ί, ίσως έχει να κάνει και με μένα δηλαδή με την έννοια ότι από την αρχή προσπάθησα να κρατήσω μια στάση ρε παιδί μου ότι θα προσέξω αλλά δεν θα τρελαθώ. Mm -hmm. Κάπως αυτό ρε παιδί μου. Θα προσέξω ναι, αλλά δεν πρόκειται να τρελαθώ. Απλά έχω φαντάζομαι η διαφορά μας είναι ότι εγώ στην αρχή προέλαβα πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να βγαίνω, να φωτογραφίζω. Δηλαδή, εμεί δεν είχαμε το πρόβλημα να στέλνουμε σε μέση. Είχαμε ένα χαρτί από το πρακτορείο μου και βγαίνουμε το κουστάγαμε. Δηλαδή, τη λογική τη καραδίνα, δεν δηλαδή, την έχω ζήσει. Είχα ένα χαρτί όταν έβγαλα με το σχεδόν μου βόλτα. Όλο το άλλο στη ζωή μου ήταν φυσιολογικό, όπω ήμουν και στι προηγούμενε μέρε. Και αυτό κάποια στιγμή με κούρασε. Το να προσέχω, να προσέχω, να προσέχω, να προσέχω, να προσέχω, να προσέχω. και χαλάρωσα. Αυτό που δεν το έχει εσύ το να χαλαρώσει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχει συνέχεια μπροστά σου. Όχι, δεν φίλε, εγώ πρέπει να προσέξω. Κοίταξε, εντάξει, υπάρχουν ρε παιδί μου στιγμέ που θα χαλαρώσει. Υπάρχουν, έτσι. Γιατί είναι αυτή η ισορροπία που περιέγραφα πριν. Δηλαδή, αν είσαι συνέχεια, συνέχεια στο θα προσέξω, μετά δεν είσαι ψυχολογικά καλά. Καταλαβαίνω. Οπότε, προσπαθεί, α το πούμε, ρε παιδί μου, να βρει μια ισορροπία. Ε, αυτό δεν το κάνει μόνο για την πάρτι σου. Το κάνει και για του ανθρώπου που είναι σου. Δηλαδή, πώ να σου πω, ρε παιδί μου, Αν μένει με έναν άνθρωπο, θα τον τρελάνει. Α πούμε, είσαι έτσι, mm. δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλαβέ. Και είναι και κάτι που είπα και εσύ πριν, ρε παιδί μου, ότι ξεκίνησε να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αυτό σαν ευπαθή μετά τη νόσηση ουσιαστικά. Εδώ δηλαδή και αυτά δεν είναι κατηγορίε στατικέ. Δεν είναι κατηγορίε γραμμένες στην πέτρα. Έχουν να κάνουν και με το τι λέει μια ειδικότητα, μια ιατρική εξουσία για σένα. Έχει να κάνουν και το πώ νιώθει εσύ. Για Αυτά συναντιούνται κάπου. Α πούμε, επειδή εγώ έχω ένα χρόνιο νόσημα αιματολογικό, εγώ πέρασα την πρώτη καραντίνα χωρί να ξέρω αν είμαι ευπαθή. Δηλαδή έψαχνα να βρω τον γιατρό για να μάθω, να μου πει, Είμαι ευπαθή, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν νιώθω ή όχι ευπαθή. πες μου, εσύ. Και μου είπε, Όχι, δεν είσαι. Οπότε αυτό μου άλλαξε, ενώ έχω ένα χρόνιο νόσημα, ρε παιδί μου, θα το έχω για πάντα, mm -hmm. μου άλλαξε τελείω την αντίληψη. Ε, περί ευαλωτότητας. Εγώ είμαι στην φάση φόβου, γιατί νόμιζα ότι είμαι, γιατί ξέρω ότι έχω κάτι χρόνιο, αλλά μου λέει ότι όχι, δεν έχει σχέση με αυτό. Άρα ότι δεν είναι στατικό πράγμα. Μπορώ να συμπληρώσω δύο, δύο στοιχεία. Ναι. ναι, λοιπόν. Δύο σημεία τα οποία επίσης βρήκα ενδιαφέροντα τέλο πάντων. Το ένα έχει να κάνει και με αυτό που είπε ο Μάριος πριν. Δηλαδή κάποια στιγμή, τέλο πάντων, το, το Μάρτι, ε, αρρώστησαν. Ανέβασα πυρετό, 38, 38,5, εντάξει την Οπότε πάω την επόμενη μέρα τέλο πάντων να κάνω μοριακό τεστ να δω τι είναι. Ε, περιμένοντας προς πάνω να βγει το τεστ, επειδή όντως είχα ανησυχήσει, λέω ωραία, αν βγει θετικό, τι κάνω μετά. Και έγινε ακριβώς έτσι όπως το περιέγραψε ο Μάριος πριν, δηλαδή η μόνη διέξοδος που έχεις είναι να πάρεις φίλους γιατρούς και να αρχίσουν να σου λένε: Πάρε ένα οξύμετρο, πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο. Αν δεις εκείνο, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Αν δεν δεις εκείνο, πρέπει να κάτσει σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει η, η, η mainstream οδό, α το πούμε, να πάρει το, το νεοδί. Είναι αυτό που περιέγραψε πριν και ο Μάριο ακριβώ. Δηλαδή θα σου πούνε απλά κάτσε σπίτι, α πούμε, και πίνει νερά, και πάρε κανένα αντιπηρετικό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το εξή. Ε, υπάρχει ρε παιδί μου ένα γενικότερο έλλειμμα το οποίο ε, όσοι κουβαλάνε ας το πούμε κάποιο χρόνιο νόσημα ε, το βιώνουνε και αυτό αφορά ακόμη ας το πούμε και θετικές πλευρές τις ε, όλη διαχείριση. δηλαδή σκάει το εμβόλιο ρε παιδί μου και λες άντε ωραία ήρθε εμβόλιο ας πούμε ε, εκεί τώρα άμα κουβαλάς μια πάθηση τη δική μου αρχίζουν διάφορα ερωτήματα τύπου ξέρω εγώ ωραία εγώ που έχω μια σχετική ανοσοκαταστολή αν το κάνω θα κάνω αντισώμα, έχει νόημα ρε παιδί να το κάνω πως να το πω τυχή τύπου ε, κάνει κάποια εμπλοκή ξέρω εγώ το εμβόλιο με την πάθηση μου τα οποία δεν υπάρχει κανένα να σταπαντήσει. Yeah. Δηλαδή πρέπει, πρέπει να κάτσει να το ψάξει yeah. μόνο, μόνο σου, α το πούμε, ρε παιδί μου, ή να διαβάζει papers, έρευνα. Ναι, ναι, κάθε ναι, φορά διαβάζει papers, <laughs> έρευνα, κάνει τέτοια, α πούμε, γιατί ε, δεν. πώ να το πω. Ναι, αλλά δεν γίνεται να έχει ενημέρωση εσύ από το Ιντερνετ, παιδιά. Πρέπει, εγώ με αυτό το ρεπόρτερ, ξέρω να τα βγάλω Δεν ξέρω να τη Ναι, σίγουρα μου, σίγουρα. Είμαι Δεν γίνεται να από το Ιντερνετ, ξέρω. Ο γιατρό σα δηλαδή. το πει. Σίγουρα, σίγουρα, δεν λέω αυτό, λέω απλά ότι δεν υπάρχει εύκολα, πριν περιέγραψα το ότι εγώ πια δεν μπορώ, ας το πούμε, να πάω στο νοσοκομείο να βρω τη γαστρεντερολόγου, πρέπει να στείλω email, κατάλαβε; ναι. Γιατί προσπαθούν προφανώς, ρε παιδί μου, να μην πηγαίνει πολύ κόσμο στο νοσοκομείο, άρα έχουν βρει αυτόν τον τρόπο. Οπότε εκεί τώρα δεν είναι πρακτικά ένα δύνατο τι, τι, να, να στέλνεις ε, τρία email την εβδομάδα με απορίες που σου έρχονται ας πούμε για το εμβόλιο ή για το ένα ή για το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στέλνεις τα papers που βρίσκεις. <laughs> λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα τέτοιο, υπάρχει ένα τέτοιο έλλειμμα τέλος πάντων. Ανερείται και, και η σχέση με το γιατρό και η πρόσβαση κάπως... Κοίταξε, αυτό θα δούμε ρε παιδί μου πώς θα, πώς θα κυλήσει. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα είναι μόνιμα έτσι τέλος πάντων, ότι γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, το πούμε, η επικοινωνία. Και η αλήθεια είναι ότι δύο φορές που πήγα, πούμε, δεν, δεν έχω κάποιο παράπονο, να το πούμε. Γίναν όλα κανονικά ναι, ναι. τέλος πάντων. Ε, κυρίως το μεγάλο πρόβλημα υπήρχε Μάρτι. Να δει, από, από μέσα φλεβάρι μέχρι μέσα Απρίλια, ας το πούμε, υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Ε, ί, ίσως θα είχε ένα νόημα να πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι σίγουρα μπορώ να στοιχηματίσω τέλο πάντων, και το ξέρω τέλο πάντων και από περιγραφές άλλων ανθρώπων, ας πούμε, φέτος το χειμώνα, ότι εντάξει, ρε παιδί μου, κόσμος ο οποίος είχε, πιο σοβαρά προβλήματα υγείας που χρειάζονται πιο συχνή παρακολούθηση από ότι το πρόβλημα υγείας που έχω εγώ σίγουρα αντιμετώπισε πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό νομίζω τώρα θα αρχίσει να φαίνεται. σιγά σιγά τώρα θα αρχίσει να φαίνεται. Ε, τουλάχιστον με κουβέντες, με φίλους γιατρούς αυτό το καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή σου λένε, ας πούμε, ο κόσμος ο οποίος δουλεύει και σε νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια ότι η πέρυσι, με 1,5 μήνα, όχι με 7 μήνες, ας το πούμε, lockdown, είχαν, ας πούμε, ασθενείς π.χ. που έχουν καρδιολογικά προβλήματα που τους ήταν σε χάλι που δεν τους είχαν ξανά α πούμε, για παράδειγμα. Αυτό νομίζω ότι θα το, θα το βλέπουμε στο το επόμενο διάστημα. Αλλά δεν ξέρω, η δική μου η εμπειρία ας πούμε, η φετινή, δείχνει ότι υπάρχουν και πολλές αθέατες πλευρές, τελος πάντων, του τι πρόβλημα προκαλεί ρε παιδί μου η... το να κάνεις, ας το πούμε, ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά προσαρμοσμένο στην αντιμετώπιση του COVID. Και επειδή το δημόσιο μας έσωσε, αυτό το DNA είναι η λογική να το ξεπουλήσει στο δημόσιο. Το βλέπεις εδώ να σκεφτεί ο γουλάκι κάτι θέλει να κάνει. Αυτή είναι η λογική του Είναι στον πυρήνα του. Μπορεί να σου μαζέψει δύο-τρία πραγματάκια που θα φάει κράξ με στα social media, αλλά είναι περιφερειακά από τον πυρήνα τη πολιτική του. Το να ξεπουλήσει τη δημόσια εκεί, κάνει την ιδιωτική, είναι στον πυρήνα τη πολιτική του. Το DNA του δεν αλλάζει. Απλά τώρα σου ορίστηκε λόγω τη πανδημία. Με το περάσει λίγο η πανδημία θα ξεκινήσει, το κάνει. Εμείς τους χειροκλώταγαμε τους γάφελους τώρα του δημόσιου πριν καταλάκαμε μπράβο είστε όλα οι σχηματά τους γράψουμε όταν αυτοί θα βγαίνουν να τα, τα παιδιά μας σιγουλάνε να είμαστε δίπλα τους. Ε, Αυτό λέω. Ε, ευχαριστούμε πολύ για την κουμμέντα. Εμείς ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.